Στίχη 7-19 Θρησκευτικέ υποχρεώσει αυτών, υποταγή στου πνευματικούς προϊσταμένους. 7. Να ενθυμίστε πάντοτε το άγιον παράδειγμα των πνευματικών αρχηγών και προϊστών σας, οι οποίοι σα εδίδαξαν των λόγων του Θεού. Αυτόν αναλογίζεστε και να μελετάτε το άγιον και θεάρεστο τέλος του βίου και τη συμπεριφορά και να μιμήσετε την πίστην των. 8. Ο Ισού Χριστό ή το χθε είναι και σήμερον ο αυτό και θα είναι ο ίδιο και ει του αιώνα. Όπω λοιπόν ενίσχυε του προεστού έτσι θα ενισχύσει και εσά στην πίστη. Κρατήσατε την λοιπόν καλά κι εσεί. 9. Ε, Μη σύρεστε εδώ και εκεί από διδασκαλία που είναι διαφορετικέ και ξένε προ την αληθή διδασκαλία. Διότι καλόν και σωτήριον είναι να στερεώνετε και να πληροφορείτε η καρδία με την χάρη του Χριστού. Όχι με την Ιουδαϊκή διάκριση φαγητών, από την οποία δεν ωφελήθησαν όσοι Ιουδαίζοντες χριστιανοί έθεσαν τα φαγητά ως κανόνα τη συμπεριφορά των. 10. Έχομαι νημίσει χριστιανοί τράπεζαν και θυσιαστηρίων εις το οποίο μετέχομαι της ταυρικής θυσίας του Χριστού, και από το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν ουδαίοι ιερείς και αρχιερείς που λατρεύουν και υπηρετούν τον Θεών εις τη σκηνή του μαρτυρίου. 11. Απόδειξη δε του ότι οι ιερεί του Μωσαϊκού νόμου δεν έχουν εξουσία να φάγουν από το θυσιαστήριό μα, είναι και το ότι δεν έτρωγαν αυτοί ούτε από την θυσία εκείνη που περισσότερο από κάθε άλλην επροτύπωνε τη θυσία του Σταυρού. Διότι, καθώ ορίζεται στην γραφή, τα σώματα των ζώων εκείνων, των οποίων το αίμα εφέρεται από τον Αρχιερέα κατά την ημέρα του εξηλασμού μέσα στα άγια των Αγίων, ω θυσία περί Αμαρτία, δεν ετρώγονται από του ιερεί αλλά και οντολόκληρα έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. 12. Δι' αυτό, σύμφωνα με τον προφητικό τύπον των περιαμαρτίας θυσιών και ο Ιησούς διαναγιάσει με το ίδιο του το αίμα των λαών του νέου Ισραήλ έξω από την πύλη της πόλεως Ιερουσαλήμ έπαθε. 13. Λοιπόν, ας εξέλθουμε κι εμείς προς Αυτόν έξω από το στρατόπεδο Α απομακρυνθούμεν δηλαδή και ασκόψομεν κάθε σχέση με τον Ιουδαϊσμό και με τον κόσμο τη Αμαρτία, και α πάρομεν επάνω μας τον ενειδησμό του Χριστού, έτοιμοι να περιφρονηθούμεν δι' αυτόν, όπω η βρίστη και περιφρονήθη εκείνο. 14. Μη διστάζετε να χωριστείτε από το Ιουδαϊκόν κέντρο και από τον κόσμον. Διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμον και διαρκή πατρίδα και πόλην, αλλά με πόθον πολλοί ζητούμεν την μέλουσαν την Ουράνιον Ιερουσαλήμ. 15. Χωριζόμενοι λοιπόν από τη λεβιτικήν ιεροσύνην, ας προσφέρομαι προς τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού ως αρχιερέως μας, πάντοτε και κατάπαυστα θυσίαν ενέσεως και δοξολογίας. Όταν δεν λέγω θυσίαν, δεν εννοώ θυσίαν ζών και μάτων, αλλά θυσίαν πως καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν θα βγαίνει από τα χείλη μας, τα οποία θα ανημνούν και θα δοξολογούν το όνομά Του. 16. Μι λησμονείτε δε την αγαθοεργία και τη μεταδοτικότητα με τα οποία συμμετέχουν και οι άλλοι στα αγαθά σα. Μι λησμονείτε διότι ο Θεός ευχαριστείτε τη τέτοια θυσίας και όχι εις θυσίας αλόγων ζώων. 17. Πίθεστε εις τους πνευματικούς προϊσταμένους σας και υποτάσσεστε τελείωση σε αυτούς, διότι αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγων εις τον Χριστόν διε Υπακούετε έτους, για να με την υπακοήν σας, ώστε να εκτελούν το έργο αυτό με χαράν και όχι με στεναγμού. Διότι το να στενάζουν η σα οι πνευματικοί προαιστοί είναι ασύμφωρον εις επειδή ο Θεός θα σας τιμωρήσει δι' αυτό. 18. Προσεύχεστε υπερημόν. Το θάρρος δε του να ζητήσω τα προσευχά σας, μου το δίδει υπεποίθησης που έχομεν ότι η συνείδησή μας δεν μας τύπτει τίποτε αλλά μας μαρτυρεί αγαθά επειδή θέλομεν πάντοτε και εις όλα να συμπεριφερόμεθα καλώς. 19. Σας παρακαλώ δε να πράξετε τούτο περισσότερον διεμέ για δι να επανέλθω πλησίον το γρηγορότερον.